101,5 FM στέρεο. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του και άλλα ελληνικά ρεγά μου, το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκα να το μεταφράσετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλει. σου λέω είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανηλούχο ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει Ωραία λέξη θα με τρελάνες εδώ δηλαδή θα με τρελαφόνες και φίλους. Εσύ δεν είναι μας είπες ότι ήσουνα, ήσουνα, είσαι ευευμαστής του σχεδίου Μάρσαλ διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές οι ήθελαν να ξέρουν, σκέφτομαι μερικές φορές με το και το θευρίσκω στο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμμα είναι. Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 I'm tell you a story about a woman I know. I come steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Phone two three, nine, fifty, six. You can see she got it Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε Στο Ράδιο Αρτάς Στους 101,5 Με... Καλώς ήρθατε Με... Τα νερά, μας καθυστερήσαν τα νερά Πολλούς χαιρετισμούς Έξτρα στα νερά Στα Με... λογιστήρια Με... Κυρία μου και κύριέ μου όπως είπαμε είμαστε συντονισμένοι στους 101,5 Είναι η εκπομπή στον τοίχο Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Και θα κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα περίπου Για τα γνωστά, ξέρετε σας. 2681 4060 είναι το τηλέφωνο μας εντάξει λοιπόν 26814060 για να μας κάνετε αυτές τις ώρες τις καταπληκτικές παρατηρήσεις σας. και να τα λέμε εδώ ξέρετε κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου με την μικρή γεύση που μας άφησε η χθεσινή εκπομπή θα συνεχίσουμε σήμερα και τη διαπίστωση του φίλου τη Κροάτη, ότι έχουν πιασμένα τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε πια και κάνουν ό,τι ακριβώς τους γουστάρει. Είναι γεγονός αυτό, βλέπετε τελευταία και την επίθεση η οποία γίνεται συντονισμένα όπως έχουμε μα τα ξαναειπεί ε, δικαιοσύνη, δημοσιοκάφρη, πολιτική όλοι μαζί τώρα ξεκίνησαν από χθε ένα καινούριο παραμύθι ε, θα γυρίσετε στην Δραχμή θα έχετε εσωτερικό νόμισμα όλα αυτά ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κυρία μου και κυρία μου με συγχωρήσεις κιόλα, δεν, δεν είναι πολιτική ανάλυση δεν είναι πολιτική ανάλυση το να σε σκιάζουνε, το να σε φοβίζουν… το να σε σπρώχνουνε στα μαντριά τα οποία δημιουργούνε ε, κάθε μέρα μπυρπαρά, κάθε μέρα δημιουργούνε, δημιουργούνε, δημιουργούνε. Δεν είναι πολιτική ανάλυση, καλά δημοσιογραφία δεν ήταν ποτέ αλλά δεν είναι και τώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσοι έχουν μείνει έξω από τα μαντριά από που δημιουργούνται καθημερινά γιατί τώρα για αυτόν το φερετζέ που έχουν πάρει που θέλουνε σόνη και καλά, για αυτό το φερετζέ ε, της δημοκρατίας. Σώνει και καλά, θέλουν δημοκρατικά. Δημοκρατικά. Θέλουν δημοκρατικά. Να φαίνεται ότι ψηφίζεις για να έχεις την ευθύνη, για να σου πούνε μεθαύριο μεγάλε, εμάς ψήφισες τώρα λούσουτα. Θα σε γελάσω ακριβώς, δεν ξέρω. Σίγουρα τα ξέρετε καλύτερα εσείς και ειδικά όσοι και σε κόμματα, διότι εκεί σίγουρα σας τα εξηγούνε. Σας τα αναλύουν μέχρι κεραίας <Το> Δηλαδή από ό,τι μαθαίνουμε α πούμε Μέχρι και η Τρόικα λέει Μέχρι να γίνουν εκλογές Θα αραιώσει τις επισκέψεις της Για να μην τσαντιστεί ο Έλληνας Και δεν υποστηρίξει τα μνημονιακά κόμματα Γιατί έχουμε και τέτοια ε... και... Το πρόβλημα είναι δεν ξέρω στον καθέναν ξεχωριστά Αν είναι μνημονιακός ή αντιμνημονιακός τι είναι Ρε φίλε πολύ απλά Τι βγάζεις Τι βγάζεις Βλέπεις αύριο Ας του τώρα το εντάξει καταλαβαίνω την ιδεολογία σου Καταλαβαίνω το γυνάτη σου Καταλαβαίνω ε, την εθνο Εθνο αυτή που σε Σε έχει περικυκλώσει Απλά το ερώτημα είναι απλό Ας της αναλύσεις Τι βγάζεις Βλέπεις να υπάρχει αύριο Ας το παιδί σου τώρα, θα το έχεις πετάξει στον κυάδα Για σένα Βλέπεις να υπάρχει αύριο Με όλα αυτά που κάνουν Μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, ευροσκεπτικιστές Ευρωπαϊστές, ευρωπατριώτες Βλέπεις να υπάρχει αύριο Αν βλέπεις δηλαδή πολύ θα θέλαμε να το, να το εμφυσίσεις Και σε μας. Η τροϊκά παράδειγμα δεν έχει έρθει ακόμη Ακόμη δεν έχει έρθει Και το χρηματοδοτικό κενό Μεγάλωσε, ήταν 11 δις και τώρα το πήγαν στα 14 δις μέχρι το 2015. Βάζουν νούμερα. Νούμερα, νούμερα, νούμερα. Βάζουν νούμερα, νούμερα, νούμερα. Με έναν και μοναδικό σκοπό. Για να βγάζουν τροπολογίες, να βγάζουν νόμους, να κάνει πάρτι ο Θεοχάρης και τα άρρωστα μυαλά για να εισπράξουν Να εισπράξουν από πού τελικά. Πού να βρεθεί τόσο χρήμα που θέλουνε Κουραζόμαστε τα λέμε Παραγωγή μηδέν Στρόφιγκα να παράξει χρήμα δεν υπάρχει Τα κλείσαν όλα Και ό,τι υπάρχει το κυνηγάναν ελέητα Από πού θέλεις Παρακαλώ <σίλια> κάτι άλλο <σίλια> ναι. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ Έχεις απόλυτο δίκιο αγαπημένο μου τηλεαγροάτη <σίλια> Είναι αφέλεια πια να πιστεύουμε ότι ε, Δηλαδή Θέλουν θέλουν λεφτά Και μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά που θέλουν Από πού να βρεθούν Αυτοί θέλουν κάτι άλλο Ψάχνουμε να βρούμε το κάτι άλλο Και αυτό λοιπόν να δεν ήρθε Λέει μεγάλο Χρηματο, χρηματο... Δοτικό κενό Ανέβηκε, Ανέβηκε ρε παιδί μου 3, 2, 3, 4, 5 Μιλάμε για δις Έχει δίκιο Απόλυτο ο τηλε, τηλεακροατής Έχει απόλυτο δίκιο Είναι αφέλεια δηλαδή Για 1500 ευρώ τώρα να καταστρέφεις μια οικογένεια Για 2000 ευρώ Για 3000 ευρώ Για 10.000 ευρώ Δεν μπορεί ρε φίλε Μνημονιακή, αντιμνημονιακή, ευρωπαϊστή, ευροσκεπτικιστή πώ θέλει, σε ποιο μαντρί θέλει να είσαι. <Τι> Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα λοιπόν είναι. Τι άλλο θέλουν. Τι άλλο θέλουν. Τι ακριβώς άλλο θέλουν. Α, ε, τι ακριβώς άλλο θέλουν. Να τα λοιπόν, τι θέλουν. μας πετάξανε. Ε. Γκάλωπ. Και αφού επιμένεις εσύ ότι οι εκλογές θα σε σώσουν, πάρτο λοιπόν. Έχει προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ σε Αθήνα και Αττική. Γενικά, έχει προβάδισμα. Αν είχαμε αύριο βουλευτικές εκλογές, πιο κόμμα είναι το πιο πιθανό να ψηφίσετε αυτό. Και 20%, 50% 100, τελευταίες να σου λέω τώρα νούμερα λοιπόν. Την ίδια ώρα κυρία μου και κυρία μου που δεν έχει στον ήλιο μοίρα που αγωνιάσαν θα σπίτι αύριο που ο Θεοχάρης θα σου βγάζει το σπίτι σε διαδικτυακό στο Ιντερνέδιο σε πληστηριασμό εδώ τούτοι εδώ κάθονται ακόμη και μιλάνε μιλάνε μιλάνε είναι η ίδια ακριβώς περίπτωση που λέγαμε και έγραψα και στο άρθρο χθε. ότι ενώ οι ευροσκεπτικιστές μέσα στο Ευρωχειροστάσιο εκεί πέρα θα είναι εναντίον του ολοκληρωτισμού της Ευρώπης ο ολοκληρωτισμός θα έχει επιτευχθεί τούτοι εδώ μιλάνε λένε λένε και καθημερινά κόσμος σφαγιάζεται καθημερινά αυτός ο κόσμος τελικά ακούς α πούμε ένα νούμερο ξεπεράσαμε το 1,5 εκατομμύριο ανέργους 1,5 εκατομμύριο άνεργοι Αν... που ψηφίζουν όλοι αυτοί δεν ρίχνουν απλώς τη... την κυβέρνηση Τη διαλύουν ακόμη και με την ψήφο. Ένα εκατομμύριο οικογένειε που κυνηγάει ο Θεοχάρης αυτοί όλοι, αφού πιστεύουν ότι με την ψήφο του μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, έτσι πιστεύουν οι άνθρωποι, δικαίωμά του είναι, τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή. Πάνε και ενισχύουν χώρου οι οποίοι συζητάνε, συζητάνε, συζητάνε και θα συνεχίσουν να συζητάνε, να συζητάνε, να συζητάνε όπω εδώ και 40 χρόνια. Και οι από πάνω θα συνεχίσουν να κάνουν το πάρτι τους Και να επιβάλλουν αυτά που θέλουν Βλέπεις να αλλάζει τίποτε Ορίστε παρακαλώ Ορίστε παρακαλώ Είναι, είναι, ναι, είναι. Τελευταίες τουλάχιστον 12 εκλογικές αναμετρήσεις λέει ένα φίλος Μας έφεραν στο αποτέλεσμα Ποιες τελευταίες 12 φίλε Τελευταίες όλες Μας έφεραν στο αποτέλεσμα Δίδοντάς μας το ίδιο όπλο Πιστεύουμε ακόμη Ότι θα διορθωθούν τα πράγματα Από ποιους από αυτούς που φέραν την κατάσταση Το πρόβλημα φίλε Συνοψίζεται σε Δύο λεξούλες οι δημοκρατικά μας φέραν μέχρι εδώ Δημοκρατικά θα μας ξεκάνουν Δημοκρατικά περνάνε ό,τι θέλουν Δημοκρατικά θέλουν να είναι και τα τους, οι Ευρωπαϊσμοί τους Όλα αυτά τα πράγματα Ο ευρωπαϊσμός είναι ισμός και αυτός μεγάλος. Ξέρεις κανέναν ισμό να έχει δώσει κάτι στον άνθρωπο Πέρα από το να τον κάνει σκλάβο Αν γνωρίζει. <Τι>, Τι να ξέμασαι ένα τηλέφωνο Λοιπόν τέλος πάντων θέλουν, θέλουν, θέλουν. Θέλουν, θέλουν, θέλουν. Πα. Από την άλλη σου πετάνε στη μούρη ότι τα όπλα του συστήματος, τα μεγάλα, τις μεγάλες μηχανές του συστήματος, δεν τις πειράζεις. Ορίονται τώρα για το θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, ορίονται για τα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρίο της τα λέγαμε και χθες προχθές μας πετάνε στη μάπα Κάντες, Μάντες, όλες αυτές τις μουτσουνίτες που συμμετείχαν στο μεγάλο φαγοπότη Τις αφαιρίνες ουσιαστικά Λοιπόν, τώρα ο Κοντομινάς ξαφνικά έχει θέμα υγείας Ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, έχει θέμα υγείας Άμα σε λένε Κοντομινά και έχεις θέμα υγείας δεν πας Στις φυλακείς τα κάτεργα, τα κάγκελα Όχι κάτεργα, δεν υπάρχουν κάτεργα πια αλλά άμα σε λένε Μίτσο και δεν έχει ασφάλεια Γιατί στην έκοψε ο Μπουμπούκο πεθαίνει στο άψεσβησε. Έγαλε, μη σου φαίνεται υπερβολή. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο, ο, ο κοντομινά και η παρέα του λοιπόν Σου δίνουν ψήφο. Σου δίνουν το εργαλείο τη δημοκρατία. Ο κοντομινά και η παρέα του στο δίνει. το ποιος στο δίνει. Ο Μίτσο που δεν έχει ασφάλεια. Που του την έκοψη ο Μπουμπούκο. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβουμε αυτό. Το οποίο λέμε από την αρχή αυτής της κατάστασης Λαός που δεν τα γουστάρει αυτά Σε ένα δευτερόλεπτο Τα έχει πετάξει από πάνω του Λαός που δεν... Τελικά Στο γουστάρι βάλτε ό,τι εσείς ε, καταλαβαίνετε Αλλά Δεν υπάρχει άλλη Εξήγηση Τα γουστάρουμε Μια χαρά τα γουστάρουμε Ασχολείται όλη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή Με εκείνο και το πράγμα Το, το εξάμβλωμα που λέγεται Ολάντ, γιατί λέει είχε γκόμενα, ο Ολάντ και πήγε στο ξενοδοχείο και στο ξενοδοχείο πήγε με την γκόμενα, μεταφόραγε κράνος, έκανε και τέσσερα παιδιά με τις εγκολέν, είχε και άλλη γκόμενα, ο Λαντ, πρόσεξε. Το πανηγύρι που συμβαίνει και στη Γαλλία με, ξέρω εγώ, 50 δις περικοπές, πώς θα, θα κάνουν, είναι σε δεύτερη μοίρα. Και τώρα ρωτάω εγώ, ας πούμε, και την πιο... Την πιο πως να την πω φίλη τηλεακροάτρια Με συγχωρείς αγαπητή μου Εσύ άμα τον έβλεπες τον Ολάντ εδώ στην Πιάτσα Θα έκανες σαν ζουρλί για να πας μαζί του Απλά απλή ερώτηση Τον Ολάντ μιλάμε Δεν μιλάμε ρε παιδί μου Αυτό πως τον λένε τον Μπραντ Πιτ Τον άλλον πως τον λένε τον πατέρα, Πατέρας πως τον λένε Τον Ξαμπλαντέρας Μιλάμε για τον Ολάντ όλοι όλη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή Παρακαλώ Με το πουλάκι του Ολάντη Όλοι οι Ορίστε Καλά Λέτε, Πάρ' τους έναν έναν μου λέει εδώ Μια κυρία Απ' το Σαρκοζή μέχρι Ξέρω εγώ τι να σου πω ρε παιδί Το θέμα λοιπόν είναι Ότι ασχολούμαστε με το πουλάκι του Ολάντ Το πουλάκι του Πάγκαλου Και διάφορα τέτοια Ενώ και την Τρόικα Και το τι είπα Εντάξει Αλέξη μου προχώρα Σε θέλει όλη η χώρα έχει το ρεύμα σου Αλλά σταμάτε ρε έδρεφε την κουβέντα Πεθαίνει ο κόσμος το καταλαβαίνει Τι είναι Είναι, είναι μυρι η κατάσταση, η ψήφο σου αυτή τη στιγμή, ό, ό, όποιον και να ψηφίσει, εγώ σου καλά κάνει και δίνει προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ, να το δούμε να τελειώνει και αυτή η ιστορία, όπω έχουμε μεταξαναείπει, πολύ καλά κάνει, αλλά θα αλλάξει η, το, η, ο τηλεοπτικό χάρτη, α πούμε, άμα βγει αύριο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει δηλαδή, Τα ίδια τσοντοκάναλα δεν θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την κοινότητα τη γνώμη, Οι ίδιε εφημερίδε δεν θα πληρώνονται να γράφουν αυτά που θέλουν ή από πάνω τι θα αλλάξει ρε αδερφέ Αλέξη τι ακριβώς θα αλλάξει βγαίνοντα στην εξουσία πέρα από το ότι θα μας δώσεις σύνταξη θα μας επαναφέρει στα 751 τον κατώτατο μισθό όλα αυτά που έχει τάξει ας πούμε τι ακριβώς θα αλλάξει δηλαδή τι ακριβώς θα αλλάξει με την ψήφο σου λοιπόν δεν κάνεις τίποτα άλλο πιστεύοντας ότι θα σου θα δοθεί λύση από το να μια κατάσταση η οποία μας έφερε εδώ ...και να πεις ότι αλλάξαν και τα πρόσωπα... ...να πεις παιδί μου... ...βγήκε ο Χι μέγα ...ο οποίος εντάξει δεν έχει από πίσω του... ...όλη αυτή τη σαπίλα... ...των 30-40 χρόνια... ...είναι τα ίδια πρόσωπα ακριβώς... ...τα ίδια πρόσωπα ακριβώς... ...έχουν σαλτάρι... ...αλλά πήγαν και γίναν κοτσάνια, ελιές... Ε, ...μούσμουλα... ...αλλά πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ... ...πήγαν στε, σε πατριωτικές λαϊκ τα ίδια, τα ίδια ακριβώς πρόσωπα και από, από την από απέναντι είμαι εγώ ο μαλάκας που θέλουν αυτοί όλοι οι ίδιοι να με πείσουν να τους ψηφίσω δημοκρα, δημοκρατικά με τρελαίνει αυτό δημοκρατικά όπως με τρελαίνει α πούμε ότι θα βρεθεί DNA στον τόπο του εγκλήματος Ε, θα βρει DNA α στον... πούμε με τρελαίνει και αυτό με θέλουνε δημοκρατικά πάρτε με δημοκρατικά ξεσκίστε με δημοκρατικά τι άλλο μου έχετε μου έχετε κάνει το συγκτήρα λάστιχο 40 χρόνια δημοκρατικά μου το κάνατε λάστιχο το σφιχτήρα. Wow. Yeah. Τι είπα. Yeah. Λοιπόν έτσι λοιπόν επειδή εσύ δεν πάσχεις από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια για να γλιτώσεις το σπίτι σου και να μην προφυλακιστείς, να μην το πάρουν όπως ο αγαπημένος μας φίλος κοντομινάς. Λοιπόν δεν έχεις τον ήλιο μοίρα μεγάλη. Μην κρυφογελάς τώρα εκεί που είσαι να πούμε στην υπηρεσία που είσαι δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Σου λέω πάρα πολύ απλά. Όπως αποφασίζει αυτή τη στιγμή να καταργήσει 21 οργανισμούς Το Μητσοτακόπουλο Παίρνοντας εντολή Απ' τα αφεντικά του Αύριο αποφασίζει το Μητσοτακόπουλο Με την παρέα του Να σου κάνουν Σου λέω το μισθό 250 ευρώ Τι θα κάνεις Θα βγεις στο δρόμο Τι ακριβώς θα κάνεις <Τι>... Πε μου τι θα κάνεις <Τι... <Τι... Τι να σου πω τώρα, εγώ να πω σήμερα. Mm -hmm. Δεν γίνεται λέει να κάνει περαπλαδικά ταξίδια. Αν πα, ξέρει από αυτή την ασθένεια μου, λέει ένα φίλο εδώ. Μάλλον θα έχει ε, εντρυφήσει στα ιατρικά. Mm -hmm. Τι να σου πω, ρε φίλε, mm -hmm. τι ακριβώ να σου mm -hmm. ε, πήγαν λέει ένα εκατομμύριο μετανάστε από τον Νότο να βρουν δουλειά στη Γερμανία. Mm -hmm. Καλώ τα παιδιά. Mm -hmm. Βούλε το Θανάσι εδώ είδε την ταινία 12 χρόνια σκλάβος και μου περιέγραφε την ταινία που έκανε εντύπωση πως 12 χρόνια αφαίρεσαν τη ζωή ενός ανθρώπου και του κάνανε τι του κάνανε. Και του ρωτάω, ρε Θανάση, εδώ μας έχουν την αφαίρεση τη ζωή 40 χρόνια. 40 χρόνια κυριολεκτικά, ναι ας πούμε με τα πολεμικά, ας πούμε μεταπολιτευτικά, Ξέρω εγώ. Και δεν κάνουμε τίποτα Αυτό που ήταν 12 χρόνια μόνο, μόνο 12 χρόνια ήταν πέρασαν Χούντα ήταν πέρασε Εδώ να πούμε Μας έχουν, μας έχουν γδάρει Αλλά μας γδέρουν δημοκρατικά Συγγνώμη ξέχασα Ορίστε παρακαλώ Ναι ναι ναι Ας τα σου λέω ρε φίλε Ας τα να μην μη μη μην με φτιάχνεις. Πήγαν ένα εκατομμύριο μετανάστε στη Γερμανία να δουλέψουν. Γιατί οι δουλειέ ανήκουν στη Γερμανία. Πέρα από τα καγένια. Έτσι πρέπει να φτιάξουν και εργοστάσια που θα μεταποιεί το λάδι που κλέβουν από την Ελλάδα. Καταλαβαίνει για να το κάνει εισαγωγή εσύ. Εσύ παράγει το λάδι και το κάνει εισαγωγή από τη Γερμανία. Εσύ παράγει το αγκούρι και το κάνει εισαγωγή από τη Γερμανία σε αγκουράκια σε βάζω. Εσύ παράγεις το καρπούζι και θα το κάνεις εισαγωγή από τη Γερμανία Γιατί αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη Ποια άλλη η Ευρώπη ΕΕ. Ξεκίνησε πολύ ωραία με τις ποσοστώσεις Και ά τις επιδοτήσεις Αχή Είναι μαύρη ιστορία Και φτάνουμε σε ένα σημείο λιμών Που φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο σκοπός σου Πήγε ο φίλος μας, ο... αλλά ναι, πήγε, πήγε, εντάξει, λύνονται τα θέματα Πήγε ο Μπεμπέζενή, ο Βενιζέλος, να πάρει οδηγίες ε, Για θέματα που θα ανοίξουν επί ελληνικής προεδρίας της ΕΕ Γιατί μην ξεχνάς αυτή τη στιγμή ότι ο Μπεμπέ είναι και αντιπρόεδρος της Ευρώπης Πήγε στην Αμερική, λοιπόν Θα συναντηθεί με τον Τζον Κέρι και τον Τζακ Λιου Απά, παπά, παπά πα, πα. Ωρρες συναντήσεις θα έχει συναντήσεις λοιπόν Όπου θα του πούνε κοίταξα να δει Μετά και από αυτό που ζήτησε ο πρόεδρος Σαμαράς της Ευρώπης Για την Ευρώπη μιλάμε ότι θέλουμε περισσότερη Και καλύτερη Ευρώπη Και ενίσχυση των δεσμών και των σχέσεων Με παραδοσιακούς φίλους όπως οι Ηνωμένε Πολιτείες <Και> Έστειλε τον αντιπρόεδρα Κάτω να πάρει τι εντολές <Και> Λέγαμε χθε ότι και επαναφέραμε μετά την ομιλία Σαμαρά την ε, συμφωνία G2G την οποία σας έχουμε, σας έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές από το ραδιόφωνο τη διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ ε, G2G Αυτά τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ δεν έχουν σταματήσει, δίνουν και παίρνουν Ακόμη ένα έλαβε χώρα χθες Το κοινό μήνυμα ήταν Είμαστε αποφασισμένοι, προσέξτε τώρα να ενισχύσουμε την συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ ως προ τα κοινά μας συμφέροντα μεταξύ άλλων στους τομείς ενέργειας και τουρισμού χτες έγινε αυτό Δεν υπάρχει όπως είπαμε περίπτωση να πετάξει μίγα στην Ελλάδα χωρίς να ενημερώνεται και να συμφωνεί η αντίστοιχη μίγα στο Ισραήλ Μόνο που η, μίγα, η μία μύγα είναι γουμαρόμυγα λοιπόν οι Ισραηλινοί και η μύγα εδώ η ελληνική είναι μίγα ε, σκατόμυγα τι λένε, δεν τη λένε γουμαρόμυγα τέλος πάντων και μπορεί ανα πάσα στιγμή να φάει τη μικρή μίγα όπως και αν λέγεται καταλαβαίνετε λοιπόν ουσιαστικά και με αυτές τις ενέργειες ποιος προεδρεύει αυτό το εξάμεινο στην Ευρώπη φανερά γιατί από πίσω μια ζωή προεδρεύω <Και> κυρία μου και κυριέ μου αναρωτιέμαι καθημερινά που είναι εκείνο το κοτσούμπα, που είναι εκείνο το κοτσούμπα το, το κουκουέ δηλαδή Κυρία μου και κυρία μου Αναμολύσαμε τα λαγωνικά Και αναζητήσαμε το κουκουέ Βρήκαμε λοιπόν το κουκουέ Εβρέθη. Τέσσερις βουλευτές του κουκουέ Κατέθεσαν ερώτηση στη βουλή Γιατί οι τσάντες των μαθητών Να είναι τόσο βαριές Αυτό είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή τον άστεγο, τον άνεργο, το μη έχοντα φάρμακα, το παιδί που κρυώνει με τη βαριά τσάντα και περιμένουν λοιπόν απάντηση διότι οι βουλευτές Παφίλης, Γκιώκας, Κωνσταντιμίδης και Λαμπρούλης έκαναν επερώτηση, ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Ορίστε παρακαλώ. <laughs> ναι ναι. <laughs> Δεν γίνονται ρε ναι, φίλε Δεν γίνονται δεν γίνονται Ναι, ναι, ναι. Είναι βαριά η τσάντα Μου λέει ένας δωρέος Διότι μέσα τα παιδιά Κουβαλάνε τις φλοκάτες για να συσταθούν Τι να κάνουνε δηλαδή Φωρά Βεγάλε Να σου πω κάτι Κατάλαβες, αυτοί είναι οι χώροι που έχουν μαζεμένους ανθρώπους Κομματικά εκεί πέρα Και υποτίθεται ότι είναι απέναντι σε αυτή την κατάσταση Και ρωτάνε Ρωτάνε Στη βουλή για τις, τσάντες, τις σχολικές τσάντε. Να σου πω τώρα, ορίστε παρακαλώ Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν ναι. στον κάλ έχει 7% το κουκουέ το 7% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή έχει εκπροσώπους που αναρωτιούνται γιατί η τσάντα είναι βαριά και του τσολιά είναι βαριά αλλά φαίνεται ότι ήταν τζούφια τελικά. Κυρία μου και κυρια μου, κυρία μου και κύρια μου, αυτά συμβαίνουν, Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και αφού συμβαίνουν όλα αυτά Εσύ τώρα λες ας πούμε Ανοίξω ένα καφενείο, ένα μπακάλι στο χωριό Ή είχες καφενείο και μπακάλι Ξέχνα το γιατί ε, Ανοίκες σε ένα καθεστώς του κάτω των 2.000 κατοίκων Και ήσουν στον ΟΓΑ έτσι δεν είναι Τώρα θα μπεις στον ΟΑΕ Θα πληρώνεις 500, 600, πόσα είναι το Δήμινε 700, θα μου πεις μα δεν κάνω τόσο τζίρο στο χωριό, τι να σου κάνω τι να σου κάνω ας πρόσεχες Ή ας από εδώ και πέρα Λοιπόν ε, Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν Μας λέει και πάντα, πάντα Να διαβάζετε Financial Times Αν δεν φα... διαβάζετε Financial Times Δεν περνάει η μέρα Έκανε ανάλυση Financial και μας είπε ότι η επιστροφή Στης Ελλάδα στις αγορές είναι σαν να δίνεις Ούζο σε αλκοολικό Πρόσεξε προσαρμόστηκε και η Financial Δεν είπε Ουίσκι δεν κατάλαβες Αυτό το εθνικό ποτό των Ελλήνων Που τα τελευταία πολλά χρόνια Είπε ούζο, θυμήθηκε το ούζο Λοιπόν Αυτή είναι η πραγματικότητα Λοιπόν Δεν μπορεί να επιστρέψει η Ελλάδα Στις αγορές Αλλά και να επιστρέψει στις αγορές Ανθίζουν τόσα πολλά μπουμπούκια Στην Ελλάδα Τόσες πολλές φαγάνες που τα χρήματα τα οποία θα βγάλουν στις αγορές όπως και αν λέγονται αυτά ομόλογα ή με, όπως αλλιώς θέλεις εσύ ονόμασέ θα τα βγάλουν πρώτα για ίδιο όφελος και μετά για να δούνε αν έχει προβλήματα η χώρα οπότε ό,τι και να γράψουν ό,τι και να πούνε αυτή τη στιγμή ε, σκοπό έχουν μόνο ένα ό,τι ακούς τώρα από εδώ και πέρα σκοπό έχει μόνο ένα να σκιαχτείς, να πας ο σε κανένα Μαδρί, Γιατί χρειάζονται αυτό το φερετζέ της δημοκρατίας Το λόγο που τον χρειάζονται τον ξέρουνε μόνο αυτοί Δεν τον ξέρουμε εμείς Το ξέρουν μόνο αυτοί γιατί χρειάζονται αυτό το δημοκρατικό φερετζέ Μόνο το μανδύα <Συλίου> Και έτσι λοιπόν φτάσανε σε σημείο σήμερα ε, Η, χθεσινή, η χθεσινή. Όχι σχημαλόγου, οι του καραμανλέως του Κο, του Κώστα καραμανλέως Που διερήγνουν τα ημάτιά τους για το Τι καλό παιδί ήταν και τον κυνηγάγαν να το σκοτώσουν Και άλλα διάφορα τέτοια Τον βάλανε και αυτόν στον τουρβά τώρα της ε, ε, σκανδαλολογίας Με διάφορα που βγάζουν ε, Όχι μόνο για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο Αλλά και για άλλα Τα 250 δις κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν πάρει από την εποχή του Κωστάκη μέχρι σήμερα δεν είναι ε, αρκετές αυτές, αυτές για να καλύψουν τα κενά του τραπεζικού συστήματος εντάξει γιατί βγήκε χθες ο Προβόπουλος και κάνοντας πολιτική έσφιαξε πάλι τον ελληνικό λαό και του είπε ότι αν δεν μαντρωθείς θα υπάρξει πολιτική αστάθεια κατάλαβες μου ποιο ο Προβόπουλος ο Προβόπουλος εμφανίζεται ξαφνικά όταν ε, χρειάζεται να σκιαχτεί μερίδα ή όλο ο λαό και το σοβαρό πρόσωπο αυτή τη κοινωνία, αυτή τη δημοκρατία σου πετάει την παπαριά του. Για ποια πολιτική ασ... και αν έχουμε πολιτική αστάθια μα ο Προβόπουλος δεν θα γίνουν επενδύσει. Καταρχά κύριε Προβόπουλε μου, επειδή είσαι κοινωνία που τι βλέπει τι επενδύσει. Εντάξει, εμεί μπορεί να έχουμε καταράχτη μπορεί να είμαστε γκαβοί βλέπουμε αντίθετα ότι καθημερινά και οι τελευταίες ε, παραγωγικές μοναδούλες όπως και αν λέγονται εμπορικές κλείνουν δεν υπάρχουν επενδύσεις δεύτερον αυτή τη στιγμή τη μερίδα του λαού που σφάζεται αλλά και την άλλη που μπορεί να μην το καταλαβαίνει την ενδιαφέρει η πολιτική αστάθεια και στο κάτω κάτω ποια είναι η πολιτική αστάθεια αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην στη κυβέρνηση Εσένα ποια σούπα σου χαλάει δηλαδή Ποια ακριβώς σούπα χάλασε στην, στην οικονομική κατάσταση του 81 Όταν ο λαός πήρε την εξουσία Μαζί με τον Ανδρέα. Ποια ακριβώς σούπα Για να μας πεις δηλαδή Να σε καταλάβουμε ρε παιδί μου Και εμείς εδώ να πούμε Η μυσαλόδοξη Η εχθρή της δημοκρατίας Σε καταλάβουν. Αλλά είπαμε ότι σε, στις μάχες που υποτίθεται ότι δίνει το σύστημα okay. ρίχνει όλα τα χαρτιά του και τα όπλα του στην αρένα ορίστε παρακαλώ Η φίλε μου, δεν είναι έτσι όπως μου Δεν είναι έτσι όπως μου τα πες. Το ότι πήραν 260 δις οι και πληρωμένα από το αίμα του ελληνικού λαού και χρωστάμε 320 δις. Δεν χρωστάμε 320 δις. Τις Της χρωστάμε. Δεν ξέρουμε τι χρωστάμε. Ό,τι θέλουν αυτοί χρωστάμε. Δεν ξέρουν, διότι αυτά τα 260 υπάρχουν και κάτι τα οποία έχουν μετακυλήσει σε 30 χρόνια ε, ξέρω εγώ 70-80 δις Υπάρχουν ό,τι θέλουν χρωστά Δεν υπάρχει νούμερο Θα στο τραβάνε την κατάλληλη στιγμή Το ανάλογο νούμερο Λοιπόν, αλλά Φανερά Πήραν 250 δις Κρατικές επιχορηγήσεις Δηλαδή χρήματα του ελληνικού λαού Τα πήραν ποιοι οι τράπεζες Και γίνεται και το λογοπαίγνιο Κάναμε και το λογοπαίγνιο προχθές Ότι αφού ανήκουν στο λαό Πώς κυνηγάνε το λαό ναι ρε όλα στο λαό ανήκουν, μια ζωή στο λαό ανήκουν Γι' αυτό και χρειάζεται η δημοκρατική ψήφος Λοιπόν, τι λέμε τώρα παρακάτω Μπορείστε, παρακαλώ Και ναι παιδί μου, όλα, θα πήρες όλα πάνω σου μεγάλε Κάνε παιχνίδι, έλα παίρνει είστε και μία έρευνα δηλαδή το βουλώνω, το βουλώνω και πάω παρακάτω. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Πολύ σωστή η παρατήρηση του φίλου. Αφού τα νίκουν όλα στο λαό, τα πήρε πάνω του όλα ο λαό. Και τα χρέη, και τα ξεσκίσματα και όλα. Και εξάλλου, όπω πολύ σωστά μου παρατήρησε, προσπαθεί ρε μάπα μου λέει, να καταλάβει και να διερευνήσει τον Πρωβόβουλο. Τον Πρωβόβουλο μόνο τον πιστεύει. Πίστευε και μία ερεύνα λοιπόν στον καινούριο Θεό. Που λέγεται Προβόπουλος Προβόπουλος Και εμείς οι Προβατόπουλοι Αγαθόμαστε και ακούμε Τον ε, Προβόπουλο Και μένα μου τριβελίζει το μυαλό Η κουβέντα που μου είπε χθε ο φίλος Τελεακροατής Άιντε φίλε μου λέει και να τους φάμε τα λαρίγια, Τι έγινε Έτοιμα τα τα πόστα οι επόμενοι και έχει τόσο μεγάλο δίκιο mm. Που αν τον βρω μπροστά μου Αυτόν τον τηλεκροατή mm. Πραγματικά θα τον κουτουλήσω από την τσαντίλα μου Παρακαλώ day, Κατάλαβες Α για το λαρίγκι mm. Το λαρίγκι ε, στην περιοχή Γκρδιλάγκο mm -hmm. Ναι κυρία μου κυρία μου φτάσαμε στο σημείο Συμπατριώτες μας Να σκοτώνουν τις περιουσίες τους Για να σώσουν ένα σπίτι Γιατί ο άλλος είχε πάρει ένα χωράφι Είχε φτιάξει ένα κτήμα Είχε πάρει ένα δεύτερο διαμέρισμα Ξέρω εγώ να το εκμεταλλευτεί Να κάνει ότι γουστάρει ρε παιδί μου Λοιπόν και έφτασε στο σημείο να σκοτώνει την περιουσία του Για να σώσουν τουλάχιστον το σπίτι που ζουν. Γίνεται το αδιαχώρητο κάθε μέρα στα γραφεία της ΕΚΠΙΖΟ Από πολίτες που ζητούν συμβουλές Για το πως θα έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα κατοικίας Ενώ έχουν δάνειο, είναι τρέλα Παρακαλώ με Εσύ φταίσαι, με έφτυξε σε κατάφληψη φταίσαι Έχεις απόλυτο δίκαιο είναι αυτός ο φίλος που, που έχει το απόλυτο δίκιο Έχει απόλυτο δίκιο Και τα λέει τα πράγματα όπως είναι Χωρίς κορδελίτσες, φιωριτούρε και φίκια για μεταξωτές κορδέλες Έχεις απόλυτο δίκιο Τέλος Δηλαδή αν το καλοσκεφτείς Δεν έχουν μείνει με Ελάχιστοι Έλληνες πια που να είναι όξο από μαντριά Γενικά τώρα μιλάω Κάθε είδου μαντροί Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να σκοτώνουν το σπίτι του, συμπατριώτες συμπατριώτε μα, την περιουσία του για να εξασφαλίσουν το σπίτι. Και το σπίτι δεν είναι εξασφαλισμένο με τίποτα. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και με αυτά τα οποία έχουν φέρει, ψήφισαν και είναι νόμοι αυτού του κράτου, ποιου κράτου θα μου πει, αυτού του κατοχικού κράτου. Λοιπόν, αλλά και με καινούργια πράγματα τα οποία απεργάζονται ή σε μια νύχτα μπορούν, σε μια ώρα μπορούν να φτιάξουν, διότι έτσι κάνουν οι άνθρωποι, μπορούν να σε πετάξουν στο δρόμο. Οπότε λοιπόν Τι να σώσεις μεγάλε Δεν σώνετε τίποτα Για να τα σώσεις αυτά Πρέπει να έχεις μια μηχανή Η οποία να κόβει χρήμα Χρήμα, χρήμα, χρήμα Και η μηχανή θα καεί Δεν θα προλαβαίνει να τυπώνει το χρήμα Για να τους το, δε, να τους το δώσεις Δεν θα προλαβαίνει μεγάλη. Καλημέρα another... Ναι ωραία Oh, oh. Και αυτό σου λέω μεγάλε Μεγάλε σου λέω Καήκαμε Πήραν φωτιά τα παντζάκια μας Ναι τέλος πάντων Το αγαστό Υπουργείο Οικονομικών Συνεχίζει τις κατασχέσεις <σ�στά> Με μεγάλη επιτυχία στις περιοχές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή Μέσα σε 16 μέρε 4 εφορίες έχουν κατάσχει χρήματα σε 200 φορολογούμενους που είχαν τις οικονομίες τους σε τραπεζικό λογαριασμό <Και> Μεγάλε, Κατάλαβε τι σπίτι να σώσει. Ε? από πού να το σώσεις Από πού να το σώσεις και από ποιον να το σώσεις το σπίτι Διότι τα λένε κιόλα γιατί να με τα πούνε ποιος να τους κάνει ποιος να τους πειράξει Ορίστε παρακαλώ. Είχε δίκιο, ναι μπράβο, είχε δίκιο. Είχε δίκιο, got... είχε δίκιο καλά λέει ο Μίσχο. Παρατήστε τους με τα ντουβάρια να τελειώνει η κατάσταση. I got head of... Όπως σου έλεγα λοιπόν φίλε μου, your... που πιστεύεις ότι δεν σε έχει ακουμπήσει τίποτε ακόμη, τι μέρε μέρες θα προ... άκουσες προβάλλον το Μητσοτακόπουλο κατά Κόρον, να λέει ότι θα κλείσει, θα βάλει λουκέτα σε δημόσιους οργανισμούς Αλλά το κάνουν ξέρεις με αργούς ρυθμούς και μάλιστα το υποσχέθηκε το Μητσοτακόπουλο έτσι δεν... Το υποσχέθηκε Και είπε ότι και θα σας απολύσουμε Και θα σας ε, σουτάρουμε Και θα σας τα πάρουμε όλα και σας Και σε σας περιμένει έρχεται η ώρα σας Βέβαια ο, ο, όταν τα λέει το Μετσοτακόπουλο Τα λέει με μια τεχνική Η οποία δεν σε ξεμαντρώνει από το μαντρί Που έχουν δημιουργήσει ο μπαμπάς του και η παρέα του Αλλά παρόλα αυτά κυρία μου και μου Όταν στην Ελλάδα ε, Έχεις Τεχνοκράτες ε, του μεγέθους του μεγέθους θεοχάρη πρέπει να κοιμάσαι ήσυχο. λοιπόν αμέσως έβαλε σε ισχύ θυμόσαστε για το χαράτσι που λέγαμε 15% για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ε, για τον πολιτή το οποίο πρέπει να καταθεθεί στο δημόσιο μέσα σε δύο μήνες από την πόληση είδε λοιπόν ο τεχνοκράτης ότι με μεταβιβάζεις μπιρ παρά τα ακινητά σου και θέλει και αυτός, δεν θέλει πολλά ρε παιδί μου, ένα 15% Ένα 15% από τιμές πια που θεωρούνται, τι έλεγε ο άλλος πέπρηνες την στην κατοχή μια, ένα σπίτι για ένα εκεί για να μπουκάλι λάδι, αυτό πια είναι... Εκεί μας κατάντησε ο Θεοχάρης και η παρέα του και ορίστε... Are you Where do you think you're going? All you. you know is talk outside. Where do you think you're going? I wish I didn't care about my pride. And now I'm sick of joking. Okay. <laughs> you know I like you to be free, girl. See that. See that on I make it a little I think you better go in. <laughs> Είναι αμοιβαίο, αλληλοζουρλαινόμαστε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Α, oh, oh. <laughs> <laughs> <laughs> ah, είσαι μπιτοχτρός της Δημοκρατίας εσύ. Δεν ξεκινάει τώρα η ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει. <laughs> Φούρια λες, η φούρια σε μάνα Ολλαν Α, το θες, άραγμα, μπράβο, μπράβο, μπράβο, γι' αυτό έπρεπε προβάλλον τον Ολλαν Τώρα κατάλαβα Ρε σήμαι, ξυπνάς, thank you, thank you Merci beaucoup, mm -hmm. φίλος, mm -hmm. Merci beaucoup που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Ολάν. Κυρία μου και κύριε μου ε, Όπως λέει εδώ ο φίλος Ο εραστής δεν πρέπει να είναι γρήγορο σαν το Γιουργάκι Πρέπει να είναι αργός και να τη βρίσκει μαζί του Ναι που λες τεχνοκράτης τι ο χάρης Αν άργηζες να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ mm -hmm. την έβαψες mm -hmm. Πάρε πρόστιμα από 1.000 μέχρι 2.500 ευρώ Πάρε πρόστιμα «Πάρε πρόστιμα, πρόστιμα, <και> γιατί πετάει μύγα, πρόστιμο, γιατί βγήκες από το σπίτι, ρε, πρόστιμο». <Και>, και όλα αυτά, όπως είπαμε, πάνε στην εφορία, στην αγαπημένη μας εφορία. Και, και όλο αυτό τι είναι, λοιπόν, όλο μαζί σούμα, είναι ένα κράτος επιβολής προστίμων και φόρων, διότι δεν υπάρχει ούτε νεογέννητο στην Ελλάδα, νεογέννητο, μην, μην το θεωρείς υπερβολή, το οποίο να μην κουβαλάει πρόστιμο και φόρους στην πλάτη του Που σημαίνει μεγάλε ότι όπως λέγαμε και προχθές Μία είναι η ουσία, κράτος είναι η εφορία Κάποτε οι Έλληνες είχαν στη ζωή τους ξέρω εγώ την αλήκη Βουγιουγλάκη τι πως τη, τη λέγανε την άλλη τη μπεμπέ Απα μου Συζητάγανε οι άντρες Τώρα συζητάμε για το Θεοχάρη. Συζητάμε Γεια σου Θεοχάρη μάγκα με το βρακί Το τάγκα να το κάνουμε και λίγο Σεξουαλικό Λοιπόν Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Αυτή είναι η ιστορία Ο Θεοχάρης, ο Στουρνάρας Ο πρόεδρος και πατριώτης, ευρωπατριώτης Σαμαράς όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάμνοντας τα κόλπα τους επαναφέραν όπως είπαμε το κόλπο ευρώ ή δραχμή θα σε εσωτερικά νομίσματα, εξωτερικά νομίσματα και όλα αυτά γιατί μπορείστε παρακαλώ Όλοι πρόστιμο Όλοι πρόστιμο. πρόστιμο ο πρωθυπουργός είπες όχι okay, αυτό δεν τρώει πρόστιμο δεν είναι σαν εσένα Σε κάτσε καλά να πούμε εντάξει κάτσε καλά. κάτσε καλά σου λέω να πούμε κάτσε καλά Α, ε, Θα φάει πρόστιμο πρωθυπουργό σε παρακαλώ πολύ Μπορείς σε παρακαλώ Α, αυτό ναι μα το είπαμε το νεογέννητο έτσι ναι, ναι. To kind of πρόστιμο τα πάντα τα πάντα ναι ναι πρόστιμο πρόστιμο πρόστιμο πρόστιμο πρόστιμο ρε παιδί μου θα αλλάξει και το επίθετό μας Άλλο θα, θα, θα λέγεται προς τιμίδες άλλως θα λέγεται προς τιμόγλου θα λέγεται το πρόστιμο πλέρονος ξέρω εδώ πρόστιμα παντού χαράτσια φόρη πρόστιμα πρόστιμα hey! και όλα αυτά τα κάνει ο θεοχάρης ο Θεοχάρης τα κάνει αυτά όλα Με την παρέα του <laughs> Είμαστε απίστευτοι πάντως Είμαστε απίστευτοι Τώρα εσύ ρε, φίλε με συγχωρείς Που συμφωνείς Είσαι υποστηριχτής του Θεοχάρη ρε παιδί μου Γιατί ανήκετε στο ίδιο κόμμα Έχετε και ιδεολογία πάνω από Εσύ τώρα συμφωνείς με αυτά Συγγνώμη, άντε, εμεί είμαστε δηλωμένοι μυσαλόδοξοι, ε, εχθροί τη Ευρώπη. Πε μα όπω θέλει. Κόλα μα μια ταμπέλα. Γουστάρο με ταμπέλα. Αλλά εσύ που είσαι ο Νίκο που είσαι ο άνθρωπο που άμα πετάξει μύγα, πως λέγανε εκεί, άμα φτε, πετάξει μύγα στον Αμαζόνιο, μπορεί να κλάσει ο Κινέζος να ρίξει χιόνι στην Κίνα. Εσύ που θε αυτή την ισορροπία, συμφωνεί με αυτά τα πράγματα. Είναι ισορροπία για σένα αυτά τα πράγματα. Πλεις Κυρία μου κυριέ μου Ζούμε Σήμερα πρέπει να Θα γίνουν και ορτές Διότι να σας υπενθυμίσουμε Ότι σαν σήμερα Σαν σήμερα κυρία μου και κυριέ μου 17 του μηνού Αθωώνεται σύσωμο το Πασόκ Από το ειδικό δικαστήριο Για το βρώμικο 89 το Βρώμικο 89 89 ήταν Βρώμικο Το 89 ήταν Βρώμικο Ήρθαν μετά οι πεντακλίνερ Ορίστε παρακαλώ Έλα γιατί Τι είναι Ααα γιατί Σήμερα Σήμερα είναι τα γιον των Ιού. Πες τώρα δεν δίνουμε να πούμε με έφυγα λες. Πού πω θα το βγάλω πρόστιμο. Θα το βγάλω πρόστιμο. Με γλύτωσε. Ναι. Θα το βγάλω πρόστιμο. Ναι, μπράβο, μπράβο. Έλα, Γιάννη, Γιάννη. Μπράβο ο φίλος του Ιακουατής μου λέει πές χρόνια πολλά να πούμε στον πρόεδρο του Ναχηράνθρωπο της Ευρώπη του Νατώνι γιατί σήμερα είναι τα γιον των Ιού. Μεγάλη χάρη του. Ορίστε παρακαλώ. Όλο το 9 αυτό μας έχει επιδείξει όπως λες 39 49 69 69 yeah. Yeah. Yeah. 89 2009 Πολύ ωραία Λοιπόν ε, Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Αντώνη Όχι τον Σαμαρά Ξέρει αυτός ποιον λέω Χρόνια να σου πολλά, Αντώνη, με υγεία και σε όλους τους Αντώνης δηλαδή, ειδικά στο φίλο που κάθεται και δουλεύει από τα χαράματα μέχρι τα άλλα χαράματα και έχει και τον πόνο δύο πατρίδων. Τέλος, πάντων κυρία μου και κυρία μου να σου πω όπως σου είπα σήμερα λοιπόν ε, αθουώνεται, σύσσωμο το, το πατριωτικόν πασόκον το πατριωτικόν πασόκον για να οδηγήσει τη χώρα για μία ακόμη φορά. Σε αυτό που την οδήγησε Και όχι μόνο Αλλά για να μεταξεργηθεί και σήμερα Σε αυτό ε, που λέμε ε, Τσίριζα Ή πως αλλιώς το λέμε Κυρία μου και κυρία μου ε, Τελειώνοντας Ακούστε ένα τραγουδάκι Το παιδί με τα γέλια, έδωσε παραγγελιά και ανάψε τσιγαρό τράβηξε δύο κι εκεί που έπαιρνε τροφές γονάτισε στο χαρό αντέλειο το τσιγάρο και φυγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά και φυγε χωρίς μίλια το παιδί με Γυάλια. Το παιδί με τα γυαλιά. πάνω στην παραγγελιά άνταμωσε το χαρό στα βράιτε τις προσμονής και αγέρα της Κεσαριανής δε θα τον φανταρό έσβησε σαν τζίγαρο και φύγε χωρίς μίλια το παιδί με τα γυαλιά. Και φύγε χωρίς μίλια το παιδί με Γεια σουρεστράτο το παιδί με τα γυαλιά, στράτο Διονυσίου, τραγούδια πια που τα έχουν ξεχάσει και όπω έχουν ξεχάσει τα πάντα. Όλοι! Πώ λέει εκείνο, τα πάντα όλα! Τα έχουν ξεχάσει τα πάντα όλα! Κυρίε μου και κύριοι, αυτά δεν είχαμε περισσότερα για σήμερα. Και περισσότερα να είχαμε, τι θα γινόταν δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, εσεί μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του καναλάρχου με συνεντεύξει παρακαλώ και αποκαλύψει στου Μείνετε συντονισμένοι Λοιπόν εμείς δεν μένει τίποτα άλλο Από το να σας ευχαριστήσουμε Πρώτον για την υπομονή σας να μας ακούτε Δεύτερον για τις πολύ ωραίε πραγματικά Και ουσιαστικές παρατηρήσεις σας Και τρίτον να ευχηθούμε να είσαστε πάντα πολύ καλά Μα πολύ καλά για και χαρά σας 101,5 FM STER